Θα σταματήσει ο κόσμο πια να σα ακούει με σοβαρότητα. Ξεκινήσατε ναι. καλά τη πολιτική σας σας που, την να πολιτική σα καριέρα και θα να για Κάντε μας. μου τη χάρη λοιπόν, μην, μην ενοχλείτε τον κόσμο. Ενοχλείτε τα αυτιά μας, εν Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση με όλα αυτά τα πράγματα. Μα ενοχλείτε Λέτε, τα παιδιά μα Είπα μας που λοιπόν κάνετε. και τα παιδιά μας παρακάτω από τα αυτιά μα. Βάλτε ένα, ένα κάτω εδώ το χέρι. Φτάνει πια. Δεν βαριέστε τόση ώρα. Βαρέθηκε ο κόσμο σα ακούει. Απάντησα Δεν αντιλαμβάνομαι. Δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο είναι δυνατόν εγώ να απαντήσω για μια επίσκεψη οποία έγινε φυλετής. και την οποία δεν την γνωρίζω. Δεν είστε κυβερνητικό βουλευτή. Εκπροσωπείτε ό,τι χειρότερο υπάρχει στο θέμα του η πολιτικού και, και τηλεοπτικού διαλόγου. Τη είστε σας ό,τι χειρότερο πολιτική. μπορεί να υπάρξει για την τηλεόραση. Πώ το